Να σας πω ότι συγκινήθηκα πάρα πολύ εχθέ διότι έκανε ο Κυριακό δύο αναφορέ. Μία στον Αλευθέρριο Βενιζέλο, τσίνα, κρυλά, μου, στ και δεύτερον, όταν πήρε ο πατέρα μου το βραβείο Παχτσί. Κοιτάξτε, πρέπει να σας πω ότι συγκινήθηκα πάρα πολύ εχθές Χθες, χθες ενώ όταν έβλεπε τον Κυριάκο Μητσοτάκη μαζί με τον Ερντογάν να κάνουν δηλώσει το Μεγαρό Μαξίμου και τον Μπίνατ κάπου εκεί ανάμεσα Και συγκινήθηκε η Ντόρα Μπακογιάννη, βγήκε σήμερα το πρωί στο Sky και τα είπα. Αυτά μας μετέφερε τη συγκίνησή τη. όλοι συγκινηθήκαμε, όλοι νιώθουμε υπερήφανοι που έχουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη Πρωθυπουργό. Βέβαια η Ντόρα Μπακογιάννη είναι η δεύτερη φορά που συγκινείται βλέποντάς τον ε, στην τηλεόραση να διαπρέπει. Η προηγούμενη φορά, σύμφωνα με την ομολογία της, ήταν όταν είχε μιλήσει στο Κογκρέσο. Εμένα με έκανε τρομέρα περίφαγη. Δεν σου λέω για το κογκρέσο που όταν τον είδα στο κογκρέσο Εστάδειγες να μιλάει… Εστάθηκες περίφαγη. Τάκρισες. Κλαί, έκλαιγα. Τι έκλαιγες. Από χαρά. Έκλαιγα. Από συγκίνηση. μου! <ΛΛΣ> <ΛΛΣ> <Έκλαιγα>. Από συγκίνηση. <ΛΛΣ> Καλά, έπαιρνα τις δύο αδερφές μου και λίγα μου να παρηγορηθώ δηλαδή ότι δεν κλαίω μόνο εγώ. Εκλαιγανε και αυτές οπότε εντάξει, σορωπήσαμε. Τα άκρισες. Καλή τι εντάξει. Από χαρά. Έκλαιγα. Από συγκίνηση. τι εντάξει. Από χαρά. Έκλαιγα. Όλοι μα, αν το μεταδίδουμε και το βάζουμε αυτό το ηχητικό που είναι και παλιότερο, είναι για να θέλουμε να πούμε ότι όλοι μα κλαίμε, θα από εθνική περηφάνεια, από συγκίνηση, όταν βλέπουμε τον Κυριακό Μητσοτάκη σε τέτοιε πολύ καλέ στιγμέ όπω η χθεσινή. Όπω το Κόγκρέσο, δεν είναι μόνο δηλαδή, η οικογένεια, δεν είναι μόνο η Ντόρα Μπακογιάννη που πλαντάζει, όταν βλέπει τον Κυριακό Μητσοτάκη, πέφτει κλάμα με τον Κυριακό Μητσοτάκη. Πρέπει να το παραδεχτούμε. Συγκινημένο ήταν και ο μεταφραστή. Ε, του Στο μαξίμου μου ο οποίο μπέρψε του Πρωθυπουργού. Θα ήθελα να ευχαριστήσω στο πρόσωπο του κυρίου Πρωθυπουργού Κωνσταντινού Μισοτέ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω στο πρόσωπο του κύρου Πρωθυπουργού Κωνσταντινού Μτσοτέγου τη Ελληνική Αρχέ. Για την ευγενική υποδοχή που επήλαξαν σε μένα και την προσωπία μου. Δεν να ανεβαίνουμε στον 7ο Όροφορο να πάρουμε ένα ορίσκεφ. ότι εμείς προχωρούμε με ψηφοθυρική λογική Μουσική Σας κυροφορώ πάντως ότι εμείς με το δικό μας νομοσχέδιο προχωρούμε με ψηφοθυρική λογική Και μετά το μεταφραστή εδώ ο Κωστής Χατζηδάκης ο οποίο μιλάει από καρδιάς και μας αποκαλύπτει πώ ακριβώς προχωράει η κυβέρνηση και συγκεκριμένα για το νομοσχέδιο Το γνωστό με την γνωστή σε όλους μας χρόνια Τώρα από το Μαύρο Γιαλούρο και μετά ψηφοθηρική λογική Αυτά με τα εθνικά θα επανέλθουμε λίγο Στα του Ερντογάν στην επίσκεψη Είμαστε στην επόμενη μέρα οι αναλύσεις δίνουν και παίρνουν Λογικό Να, θα, Όχι θα μείνουμε δεν φεύγουμε Θα μείνουμε στα εθνικά και στα ελληνοτουρκικά Θα πάμε στην Ασήμο Ο Ασήμο είναι ο κύριος Γεραπετρίτης Ο οποίος χτες μπαίνοντας, φαντάζομαι το έχετε δει, όσοι δεν το έχετε δει να το δείτε, βρείτε το, πολύ εύκολο θα το δείτε και σε διάφορες παραλλαγές, παραλλαγές. Μπαίνοντας ο Ερντογάν στο Προεδρικό Μέγαρο και πριν μπει η Σακελαροπούλου προηγείτο, ο Ερντογάν Είναι ο Γιωραπετρίτης ο οποίος κάνει έναν τεμενά, τύφλα να έχει ο Καραγκιόζης, γνωστούς, γνωστούς που έκανε Αυτό ε, έχει προβληθεί, από χτες προβάλλεται, έχει κλέψει την παράσταση στα social media όπως γίνεται συνήθως και σε κάποια συστημικά μέσα ενημέρωσης. Ο ίδιος ο Γεραπετρίτης το βράδυ βγήκε στην έρτη, στον κουβαρά και προσπάθησε, προσπάθησε ο έρμος να δικαιολογήσει τι ακριβώς συνέβη. Εσεί προσωπικά, τι σχέση έχετε με τον Ερντογάν και τον Φιντάν. Και το ρωτάω αυτό για ένα προσωτολόγο, διότι έχει γίνει σήμερα θέμα, και το έχετε δει κι εσεί. Ο τρόπο που χαιρετήσατε σε κάποια στιγμή τον Ερντογάν, ότι κάνατε μια μικρή υπόκληση και βλέπω μια φασαρία γύρω από αυτό. Με τον πρόεδρο Ερντογάν, έχουμε την τυπική σχέση στην οποία έχει ένα Υπουργό εξωτερικό με ένα αρχηγό του κράτου. Σε ό,τι διαφορά το ζήτημα που αναφέρατε εγώ, θέλω να σα πω ότι καταλαβαίνω, το είπε και ο Προφιπουργό ότι υπάρχουν και μέσα στην Ελλάδα φωνέ οι οποίε είναι αντίθετε στην προσέγγιση στην οποία. Επιχειρούμε με την Τουρκία. Εγώ θέλω να το τονίσω. Εγώ θα αποδίδω πάντοτε τον δέοντα σεβασμό στην αρχηγό του κράτου. Όπω το έπραξα και το Σάββατο, που την είδα, το έπραξα και σήμερα και θα το πράττω πάντα. Στην αρχηγό του κράτου μου, εγώ πάντοτε θα το πράττω αυτό. Πώ ελέγχθηκα. μου. Εξάλλου τον uh, πρόεδρο Ερντογάν τον είδα, όπω γνωρίζετε, το πρωί. Εγώ τον υποδέχθηκα και νομίζω οι εικόνε μπορούν να μιλήσουν από μόνε του. Ωραία η Σίμου. Πολύ ωραία. Μόνο που μου λέγε εσά Γειασή μου, από τους Σουλιώτες, από τη γνωστή ταινία. Εδώ λοιπόν ο κύριος Γεροπετρίτης, ε, ε, πώς να το πει κανείς, λέει τα ψέματα με την ευκολία που αναπνέει. Ε, είπε ότι όποτε βλέπει τη Σακελαροπούλου, σκύβει από τη μέση και κάτω ολόκληρος, διπλώνει. Τον έχουμε δει σε άπειρα βίντεο με τη Σακελαροπούλου, την πρόεδρο τη Δημοκρατία. Ποτέ δεν το έχει κάνει αυτό. Επίση, δεύτερον, εκείνη την ώρα μπήκε ο Ερντογάν. Δεν υπήρχε καμία Σακελαροπούλου. Ακολούθησε μετά από κάποια δεύτερα. Είχε αρχίσει να παίρνει κλίση ο Γερά και με το γνωστό ύφο και στο πρόσωπο. Η γλώσσα του σώματο είπε τα πάντα χτε για, για την προσωπικότητα του ανδρό. Και αν το κάνει πάντα στην πρόεδρο τη Δημοκρατία. Πρέπει από εδώ και πάρα να το κάνει συνέχεια. Όποτε δεν τον ξαναδούμε δηλαδή με τη Σακελαροπούλου, πρέπει να γλυφθεί τα πατώματα. Εδώ λοιπόν μα συστήθηκε ω Ασήμο από τη γνωστή ταινία που του είχε και σε. Ασχημή νύχτα, δίστα αντιαπόψει γιατί μπορεί να λέγεται και Φατμέ. Τι λέει καλέ Θέλει να πα να κάτσει κοντά του. Δεν γίνεται αυτό, να κάτσει αυτό εδώ. Μισάιζα. Μου. Α, Ρωτάει πώ σε λένε. Χρόνι. Εδώ. Φατμέ. Φάτμε <φατμέ> <φατμέ> <φατμέ> και την αδελφούλα μου <αισέ> Εσπ' καμήλα. Το είπε, καμήλα. Όχι, oh, παιδί μου. Λέει ότι έχεις πολύ ωραίο όνομα. <laughs> Πιο κάτω μην ανοίγες αγοράκι, μην ακούσεις καμία βαριά κουβέντα. Τι άθελα, τα θέλετε αμπικουτί. <laughs> Τι άθελοι, τα θέλετε Από άλλη ταινία τώρα εδώ, εξαργάκος, με ως φατμές, την στην Ελληνίδα στο χαρέμι, γιατί και αυτό το έχουν αποδώσει με εικόνα. Ο Γεραπετρίτης, διμένος φατμές, να υποκλίνεται στον Σουλτάνο Ερδογάν, όταν μπαίνει στο προεδρικό μέγαρο. Αυτά αν κάνουμε αναφορέ, παραπομπέ στι ταινίε. Γιατί αν πάμε στην τηλεόραση, όλο αυτό απαντάται ω εξή. Για να μου εξηγήσετε, να μου εξηγήσετε για την ο, ο, ο, ο, οσφιοκαμψία. Α, την οσφιοκαμψία. Η οσφιοκαμψία είναι. Πάλι επίση, εγώ τη αργάνω, ο πρόεδρο. Είναι. Πρόκειται για του οσφιοκάμπτε. Δηλαδή η συνεχή και παρατεταμένη δουλειότητα έμπροσθε μια αρχή, α πούμε, τη ανωτέρα προϊσταμένη αρχή. Το καταλάβατε αυτό. Ούτε, και αυτό το, και, το Ούτε και αυτό το καταλάβατε. Ούτε και αυτό το καταλάβατε. Εδώ, παλιό πολύ καλό σύριαλ. Ε, το εκμεκ παγωτό, ο Σπύρος Παπαδόπουλο, τότε μιλούσε πάντα για την ωφειοκαμψία. Το έχουμε κυκλώσει το θέμα. η Ασίμο είναι, διαλέγετε και παίρνετε. Το Ασίμο, εμένα μου κάθεται καλύτερα. η Φατμέ, η ωφειοκαμψία. Όλα αυτά για τον Υπουργό Εξωτερικών τη χώρα που πρώτη φορά είδαμε Υπουργό Εξωτερικών να σκύβει τόσο πολύ, να προσκυνάει σχεδόν, να γονατίζει σχεδόν τον ηγέτη της γειτονικής χώρας. Εξάλλου τον πρόεδρο Ερντογάν τον είδα όπως γνωρίζετε το πρωί. Εγώ τον υποδέχθηκα και νομίζω οι εικόνες μπορούν να μιλήσουν από μόνες τους. Κοιτάθελα Εγώ δεν θέλω να μπω στα παραγωγικά αίτια της Βούλης της Τουρκίας ε. και δεν θέλω να μπω διότι η δική μας πολιτική είναι πολιτική αρχών. Κοιτά, θέλατε τα Αρχών κυρίως είναι πολιτική αρχών και τα μπικουτή επίσης. Μην Ιταλία στα ελληνοτουρκικά και στα, μάλλον δεν είναι, είναι γυμναστικές ασκήσεις εδώ, επιδείξεις. Mm. Και γενικότερα ένα... Πνεύμα δουλοφροσύνης αυτό ακριβώς εκφράστηκε χθε από τον Υπουργό Εξωτερικών άμα το όχι ο άνθρωπος μέσα του με κάθε ευκαιρία το εκδηλώνει δεν πανάνε κάμερες απέναντι δεν πανάνε οτιδήποτε στο φορολογικό νομοσχέδιο που πέρασε από τη Βουλή πάνε πολύ καλά τα πράγματα στα φορολογικά, στα οικονομικά και από εδώ και πέρα, από εδώ και πέρα αρχίζει αυτό που θα μας πει τώρα ο Πρωθυπουργό. Έχει έρθει ο καιρός να κατανοίμουμε τα φορολογικά βάρη Πιο δίκαια Μπράβο Και πιο ισορροπημένα Μπράβο Πιο δίκαια Καλή έκλαιγα, τι έλεγες Από χαρά έκλαιγα. Από συγκίνηση <Τι> Έχει έρθει ο καιρός να κατανήμουμε τα φορολογικά βάρη πιο δίκαια και πιο ισορροπημένα Ευτυχώς είμαστε τυχεροί γιατί πέσαμε πάνω στον καιρό στο timing και έχει έρθει ο καιρός από εδώ και πέρα τα βάρη κατανέμονται πιο δίκαια και πιο ισορροπημένα αυτά που ξέρατε με τις ανισότητες, με τις αδικίες των φορολογικών νομοσχεδίων νόμων και του φορολογικού συστήματος γενικότερα και του τρόπου που Μαζεύονται χρήματα σε αυτέ τι κοινωνίε, εδώ τι δυτικέ, για να ξαναμοιραστούν όπω μοιράζονται. Όλο αυτό έχει τελειώσει λοιπόν. Από εδώ και πέρα, με δίκιο τρόπο, θα γίνεται όπω είπε από το βήμα τη Βουλή ο Κυριάκο Μητσοτάκη. Όμω, ο Κωστή Χατζηδάκη, για να μην ξεχνιόμαστε όταν άκουγε αυτά για τι δικαιοσύνε, μα θύμισε. Ο κανόνα είναι ότι το αφεντικό βγάζει περισσότερα από τον υπάλληλό του. Εσεί, τουλάχιστον στην αριστερά, θα έπρεπε να το είχατε αντιληφθεί. Ο κανόνα είναι ότι το αφεντικό βγάζει περισσότερα από τον υπάλληλό του. Ναι, ναι, μην τα ισοπεδώσουμε κιόλα. Αφεντικό είναι, και αυτό είναι αφεντικό. Για να βγάζει περισσότερα από τον υπάλληλό του. Τι δικαιοσύνη και ιδίε είναι όλα αυτά, να μην ξεχνιόμαστε, έτσι λειτουργεί, αυτό γράφει το μάνιουαλ. Καλό είναι που και πού το θυμόμαστε, γιατί με αυτό ω γνώμονα αποφασίζουν και λαμβάνουν μέτρα. Και έρχεται και ο Θεοχάρης, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας και μιλάει για τους ελεύθερους επαγγελματίες και κάνει και τις συγκρίσεις. Έχουμε 30,3% ελεύθερους επαγγελματίες όταν ε, τα νούμερα ξεκινάνε από το 4,7% της Νορβηγίας και εμείς είμαστε τελευταία τρίτη, τρίτη από το τέλος. Μας περνάει μόνο το Μεξικό σε ποσοστό, ναι. Μια στιγμή... Το Μεξικό και η Κολομβία μας περνάει μόνο και αυτό εξηγεί τα δικά σας νούμερα. Εφόσον έχουμε πολλούς ελεύθερους επαγγελματίες σε ποσοστό απασχόλησης, γι' αυτό έχουμε αυτά το είδους τα, τα έσοδα που, που μας δίνετε το 10% επί των εσόδων της φορολογίας εισοδήματος. Βλέχερθη Μας περνάει μόνο το Μεξικό και η Κολομβία Θα τις περάσουμε και αυτές και έχουμε πολλούς ελεύθερους επαγγελματίες και ο στόχος είναι να μειωθούν κάνουν ό,τι μπορούν για να Μειωθούν οι ελεύθεροι επαγγελματίε. Δεν είναι εποχή για τέτοιου. Πρέπει όλοι να μαζευτούν σε πολύ συγκεκριμένου μεγάλου ομίλου. Όπω γίνεται με τα καταστήματα, πάμε στα πολυκαταστήματα. Μετά το, απο, το ένα πολυκατάστημα αγοράζει το άλλο, τρώει το άλλο, ρουφάει το άλλο και γίνονται γιγαντεία μεγάλο πολυκαταστήματα. Και πάμε εκεί και όλα αυτά για το συμφέρον ημών, όλων των καταναλωτών, των πολιτών. Γιατί βρίσκουμε εκεί φτηνά πράγματα λόγω του ανταγωνισμού. Όπω γίνεται με του παρόχου, έτσι γίνεται και με αυτού του παρόχους και περνάμε πάρα πολύ καλά, είναι η αλήθεια. Έχουμε βεβαίως και κάποιες ήττες. ο βαρουφάκη χτες βράδυ στη Γιάμαλη, στο Κόντρα και μίλησε για την ήττα του 15, την ήττα της αριστεράς και πόσο σημαντική ήταν αυτή και μάλιστα τη συνέκρινε με μια άλλη ήττα όπως την ονόμασε την πτώση του τοίχου στο 89. Στη μακρά δική μου ζωή η αριστερά έχουμε δεχτεί πολλές οι τεσάρες. Η μεγαλύτερη ήταν το 1991 με την κατάρρευση της Ουβιτικής Ένωση, από την οποία δεν συμβληθάμε ποτέ. Ούτε η κομμουνιστική αριστερά, ούτε η ριζοσπαστική αριστερά ούτε η σωσοδημοκρατία συμβληθεί ποτέ από την κατάρρευση του τείχους. Αλλά το 2015 είναι ακόμα ακόμα Μεγαλύτερη ήττα για την ελληνική αριστερά αλλά και διεθνώ. Ξέρετε, πριν από μερικού μήνε ήμουν στο Μεξικό και συνομιλούσαμε με τον πρόεδρο του Μεξικού, τον Άντερ Μανουέλ, ο οποίο, χωρί να το πω κάτι, εγώ του μιλούσα για την Κίνα, για τι ΗΠΑ. Μου λέει αυτό που συνέβη το καλοκαίρι του 2015 στην Ελλάδα ήταν από τι μεγαλύτερε ήττε όλων μα. Και είναι ένα άνθρωπο που παίρνει 60 και 65% στι εκλογέ του Μεξικού. Δεν είναι άνευ αυτή η τεράστια ήττα. Αυτή η τεράστια ήττα, το 15 λοιπόν, όπως την αναφέρει και την χαρακτηρίζει Ο ίδιος ο Βαρουφάκη, έγινε έτσι, έχει ευθύνη ο ίδιος ο Βαρουφάκη για αυτή την ήττα Βεβαίως δεν αποφάσισε, το μνημόνιο είχε φύγει λίγο πριν Αλλά συνέβαλε πολύ στην δημιουργία ψευδεστήσεων, αυταπατών ή όλο αυτό το πρώτο εξάμεινο, το περίφημο που λάνσαραν η τότε κυβέρνησε, ότι δίνεται μια μάχη και πάμε για σύγκρουση και για ρήξη. Ενώ συνέβαινε το ακριβώ αντίθετο, δεν υπήρχε πιθανότητα να γίνει ρήξη. Ούτε καν μάχη, ούτε οτιδήποτε άλλο. Δεν ήταν σε θέση η Ελλάδα, δεν είχε προετοιμαστεί η Ελλάδα για να πάει σε ρήξη και σε μάχη και σε πόλεμο και δεν ξέρω εγώ σε τι. Στην όποια μικρή παραμικρή αντίθεση. Σε όλη αυτή λοιπόν την ιστορία, σε όλο αυτό το σενάριο. Έχει ευθύνη ο ίδιος ο Βαρουφάκης και όσοι έριχναν νερό σε αυτή την αντίληψη τότε ότι πάμε να, να δείξουμε στην Ευρώπη τι ακριβώς μπορούμε να κάνουμε γιατί έχουμε δίκαιος λαό, είχαμε δίκαιος λαό, ναι αλλά ο τρόπος που λανσαρίστηκε, προετοιμάστηκε, μεθοδεύτηκε για να κατασταλάξει και για να καταλήξει όλο αυτό στο, στην Κολοτούμπα του 2015 Ήταν δεδομένο, έπαιξαν πάρα πολύ μέσα σε αυτό τότε και του δικού του λόγου, Βαρουφάκη, Λαφαζάνης, Λαέ και λοιποί άλλοι, ακόμα και τα αντίπαλα κόμματα τη Νέα Δημοκρατία, περίμεναν να οριμάσει και να πέσει σαν όριμο φρούτο για να ξεμπερδεύουν, όπω έλεγαν με όλη αυτή την ιστορία. Αυτή ήταν λοιπόν, όπω την χαρακτηρίζει, έχει έναν μόνο υπεύθυνο. Το Τζίπρα και το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχει και όλου του άλλου που συνέπραξαν, που συνέβαλαν και το έκανα και δύο-τρία χρόνια πριν το. 15. απορίες γύρω από όλα αυτά. Επειδή επανέρχεται συνεχώς το θέμα, γιατί υπήρχαν και κάποιοι και τρία και τέσσερα χρόνια πριν που λέγανε Μην το κάνετε, θα δημιουργηθεί απογοήτευση. Θα είναι ήττα αν το κάνετε. Όχι, δεν θα είναι ήττα. Τελικά ήταν ήττα. Και τώρα έρχεται και λέει Τι κρίμα που ήταν ήττα. Του το είπε και ο τάδε πρόεδρο του Μεξικού που είπε το όνομά του, να παπά που βιάζεται να κάνει τη βάφτιση για να, για να τελειώνει. Γυρίζουμε εδώ στα ελληνοτουρκικά που είναι πιο απλά τα πράγματα Ο Βελόπουλος είδα, έβγαλε μια ανακοίνωση και ο ίδιος στη Βουλή νομίζω ε, Διαφωνεί με την επίσκεψη Ερντογάν, δεν του άρεσε καθόλου Οπότε αυτά που δεν του είπε στην επίσημη δήλωσή του, του τα λέμε μιστόρα. τώρα Τι του λέμε τον Ερντογάν Ερντογάν εμάς θα μας ακούτε ως ουγγανά <Ροί> Ερντογάν ανήκουμε στην Ινδία Ερδογάν, ο Μπάθος ο Μαλοκοινός είναι γνωστός. Της πάση, αν πάτε έξω, είναι από τους πιο καλού ποιοτικά. Ερδογάν, το πρώτο κόμμα που μίλησε για προκτικόν. Εδώ στο ελληνικό κοινοβούλιο, όμασταν εμείς. Να τα μάθε αυτά ο Ερδογάν και να τα ξέρει. Μπουνταλά, πώς το έλεγε. Όχι, σουρκλεμέ. Σουρκλεμέ, όπω θα το ακούσουμε στην συνέχεια. Αυτά από τον Κυριακό Βελόπουλο. Δεν έχουμε δύο τραγούδια. Ένα τραγούδι έχουμε σήμερα. Εξελίχθηκε όπω. Ξεκίνησε όπω ξεκίνησε και εξελίσσεται σε ένα άλλο τραγούδι και θα ξαναεξελιχθεί και θα ξαναγυρίσει στην αρχική του μορφή. Αφού ακούσουμε τον Κυριακό Μητσοτάκη από τι χθεσινέ δηλώσει, το Μέγαρο Μαξίμου, κάτι που διέφυγε τη προσοχή όλων. Κύριε Πρόεδρε. Αγαπητέ τα Ιήπ, γνωρίζω ότι υπάρχουν φωνές, είμαι σίγουρο και στην Ελλάδα και στην Τουρκία, που δεν συμφωνούν με αυτή την προσέγγιση. Όμως αισθάνομαι χρέος, ιστορικό χρέος, να καμιλήσουμε και τις δύο μας χώρες. Όμω αισθάνομαι χρέο, ιστορικό χρέο, να αγαπήσουμε και τι δύο μα χώρε. Αναγία μου, τι είναι αυτό. Σε άλλο τον uh, πρόεδρο Ερντογάν τον είδα όπω γνωρίζετε το πρωί Εγώ τον υποδέχθηκα και νομίζω οι εικόνες μπορούν να μιλήσουν από μόνες τους Ωραία είσαι η όριασή μου, πολύ ωραία Μόνο που μου λάχεις άσχη νύχτα. Η μου. Είναι κάτι για δανδουλάκι στου σουλιώτε και αυτό που λέει: Ωραία, Ισα, ρε, Ασίμο, αλλά μου είχε άσχημη νύχτα. Είναι ο Αλυπασά. Γιατί προσπαθεί εκεί να με το σούλι έχει του λογαριασμού του ανοιχτού και λανσαρίστηκε η διπλή πράκτορα, κάτι για δανδουλάκι. Και είχε πάει και, και καλά προ τον Αλή Πασά αλλά τελικά ήταν Ελληνίδα, καθαρόεμη κτλ, κτλ. Οπότε βλέποντα τον κύριο Γεραπετρίτη χθε να σκύβει, μα ήρθε στο νου, στο δικό μου νου, η Ασίμο. Όλοι Πασάς παραμένει ίδιο, με άλλο όνομα και άλλη έδρα προφανώ. Η ασύμου όμω είναι ίδια, ακριβώ ίδια αντίληψη. Όμορφη δηλαδή, σαν την κάτια δανδουλάκι. Εδώ είναι η Ελληνοφρένια, 211 10 8880, το τηλέφωνο επικοινωνία. Το mail του σταθμού, εγώ το βλέπω αυτή την ώρα, radio.parpolitik.gr Ο Δημήτρη Κύρκο ρυθμίζει τον ήχο. Θα πάμε να ακούσουμε το πρώτο μέρο του λαού, βάζουμε και τι πρώτε δεθμίσει και εδώ είμαστε σε λίγο.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 για παίξε το λιγάκι εκατομμυρίουχο όντως το ξεκινήσει <οίλοι> ο το, yeah. το μάθουμε τέλος πάντων θα, δούμε. <οίλοι> θα το ρωτήσουμε θα το <σφυρ despite> κάθε μέρα γίνεται; yeah. δεν νομίζω να το παραδεχθεί είναι 100%, -100 θα το παραδεχτεί και θα είναι και περήφανο Ρε. τι λες <σ Wirk> Ναι, μην ακούτε άδονη, μην σα παρακαλώ, είναι θεμελιωτική. Ναι, έλα Τι έγινε, φίλε, Τόλι. Καλά. Πώ πάει, ωραία. Λοιπόν, ξέρει ποιο πρέπει να μα εκπροσωπήσει και να συνομιλήσει αύριο με τον Ερδογάν. για να σκεφτώ, ο Πρέκα. Χαράματα, επίθεση είχε γίνει. όχι, αι. Ποιο, η Ελένη Λουκά ρε. Α, ναι, ωραία θα ήταν. Η Ελένη Λουκά, η πρωθυπουργό. έτσι δεν σου λέει ότι πρέπει να είναι πρωθυπουργό τη χώρα. Η Ελένη Λουκάρ θα γίνει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 Να σου πω και στα σοβαρά τώρα, 7.112 τα παιδάκια του Παλαιστίνη, Μητσοτάκι. 7.112 Καλά, παιδάκια. 12... Είναι καλά ακόμα, είναι καλά. Είναι τόσο ε, όσο είναι αντέχει ο ακόμα. Είναι μικρή, μεγάλη ή πολύ μεγάλη ανθρωπιστική κρίση που έχουμε. Το ανθρωπιστικό κόστο πόσο... είναι σε normal πλαίσια για, χειρί, για το Μητσοτάκι, θα έλεγα. Είναι και γύρω στα 7.000 άνθρωποι που αγνοούνται ακόμα για το Μητσοτάκι. Έλα, είναι τώρα μην με σκάσμα αυτά. Ναι, μπορεί να είναι και άλλα παιδάκια εκεί μέσα. Και άλλα παιδάκια. Ωραία, πάλι είναι normal ανθρωπιστικό κόστο. Νορμά, ¿Cómo <tose> Από Εγώ. Καλησπέρα. Λοιπόν, άκου, σήμερα 6 έξω το δεκάτο. Δεν απολύτα διασταυρωμένο, μου τοπε από το τηλέφωνο γιο μου. Στο Λύκειο στο Χωρί, πήγα να κάνουν κατάληψη στα πητσιρήκια, για τον αλέξ, βιβλίο. Ωραία. Ναι. Και σκάει μύτη ο τύπο που έχει το κιλικείο με ένα ψαλίδι, του κόβει την αλυσίδα, κοπανάει στο ένα στο χέρι, του λένε τι κάνει εσά μα κάνουμε κατάληψη. Θα το ανοίγαν να μπει μέσα έτσι και το τύπου για το κλικίο, του κιλοβρίζει, παίρνει το πάνω που είχαν κάνει το πετάει πετάσκη σπιτύδια, μπαίνει μέσα και του πάει την κατάληψη. Έτσι απλά. Ωραία, μάγκα. Λοιπόν... Μάγκα, μάγκα αντό. Μαγκαστιά μέσα. Makas, Antoni, nie? Eh? Makas. Να κάτι αρχίδια, να. Λέω στον γιο μου, πάντε το 15 μελέ και κάντε παράπονα στο σχολείο. Τα πιστήρια φοβούνται. Δεν έχουν και κανένα βάθο για το τι κάνουν κατάλληλοι πω κάνω κατά λύψη, μα πω θα πάμε σε παράνοι. Ερέσει λέω πάντε, πάντε στη διεύθυση. Δεν μπορεί ο κάθε οποιοδήποτε να μπαίνει και να σα κοπάνει και να μπει μέσα. στόχο. Σω σχολικό θεωρείται. Να φωνάξει στην ομία φιλικό τίποτα που θα πάει στη δουλειά και τον κόβετε εσεί έτσι. Έτσι απλά, αυτά τα μικρά γίνονται. Ωραία. Ωραία. Ωραία απλά, καθημερινά με αγαπημένου κυρπαντελίδε. Μπράβο. Μηγαμίσω δηλαδή. Α το διάλωση. Όχι, μην αμέσω, αγάπη, το Wpiszemy do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 Ε, όλο αυτό το έκανα στην Σανκελεροπούλου. Νωρίτερα το πρωί είχα υποδεχτεί τον Νέρτο στο αεροδρόμιο. Δείτε τι εικόνε. Αν δείτε και αυτέ τι εικόνε, πάλι σκύβει, πάλι κάνει υπόκληση, όχι τόσο βαθιά στο προεδρικό μέγαρο, αλλά πάλι κάνει υπόκληση δυσανάλογη τη στιγμή. Από που και να το πιάσει δεν σώζεται. Παρ' όλα αυτά είναι η ευκολία. Θαυμάζουμε πάντα την ευκολία με την οποία πάνε να μα βγάλουν τρελού ότι αυτό που είδαμε ε, δεν ισχύει. Το είδαμε όλοι με τα μάτια μα. Το ξέρουμε. Το βλέπουμε δεν ισχύει. Σχείχεια αυτό που λέει ο ίδιο. Η εκδοχή που έχει φτιαχτεί 5-6 ώρε μετά το γεγονό από επιτελικά γραφεία. Πώ θα σώσουμε την κατάσταση αυτό είναι ο τίτλο αυτών των γραφείων χθε βράδυ του Ready, για άλλη μια φορά, πάλι ο Παδί, έριξαν τη φωτοβολίδα κατά ενό αστυνομικού των ΜΑΤ 31 ετών, ο οποίο χαρό παλεύει στην τατική διασοληνωμένο. Κατά προφανώ όλο αυτό. Και, και πάλι σύλλογοι και πάλι ομάδες και πάλι οπαδικοί εντός εκτός γηπέδων βία και πάλι θα χυθεί απλετοφώς φαντάζομαι νιώθω οι δηλώσει που θα γίνουν τι επόμενες μέρες είναι να ξανακλείσουν οι, οι ομάδες, οι, οι σύλλογοι ε, δεν ξέρω τι ακριβώς θα συμβεί είναι ένα θέμα που δεν λύνεται για τον απλό λόγο δεν υπάρχει και βούληση και πολιτική και αθλητική για να αντιμετωπιστεί όλο αυτό το θέμα ένας άνθρωπος είναι στην εντατική Ελπίζουμε τα καλύτερα, εκφράζουμε τα καλύτερα όπω όλοι. Χτε όμω η αστυνομία μετά από αυτό το περιστατικό προσήγαγε 400. 400 για να βρει αν κάποιο ήταν μέσα σε αυτού. Είναι γνωστή λογική του ελληνικού κράτου, αφού δεν μπορώ να κάνω τη σωστή δουλειά κάπου. Ε, γενικεύω. Το ίδιο κάνει και με το φορολογικό νομοσχέδιο. Αφού δεν μπορεί να πιάσει τη φοροδιαφυγή, φοροδιαφυγή, βάζει μια οριζόντια διάταξη, του πιάνει όλου και μέσα εκεί μάλλον είναι και αυτοί που πρέπει να να είναι ε, θα ακούσουμε τον πατέρα δύο συλληφθέντων ότι έλεγε το πρωί είναι ο κύριος Παναγιώτης Καρδάσης πατέρα ενός 17χρονου που έχει προσαχθεί και, και, ο, ο, και ο γιος μου ο μεγάλος είναι στο στιγμικό τη του Ρέντη Και τα, δύο σου παιδιά. και τα δύο παιδιά. Και τα δύο του παιδιά έχουν προσαρμοί. Καταδικασίο από, από όλη την πολιτεία αυτό που έγινε με τον αστυνομικό, αλλά είναι ανεπίτρεπτο να μα έχουν από τι 9.30 ώρα γιατί κατέβηκαν το πουτελείω του παιχνίδι, με το ποδιακό παιχνίδι, κατέβηκαν να πάρουν το παιδί και δεν μα αφήνανε να πλησιάσουμε καθόλου. Και ο κύριο Χαναλόπουλο που είπε για 5 επειδή σήμουν έξω ήταν πάνω από 15 δημιουργίε ΜΑΤ Και κάτι άλλο να σα πω, όταν τα παιδιά. Τα βάζανε στις κλουβές, τα βαράγανε. Είναι ανεπίτρεπτο αυτό για το 2023. Όταν τα ανεβάζανε να μπουνε μέσα στην κλούβα... Τους επιβίβαζανε με δύο τρόπο, λέτε. Όταν μπαίνανε στην κλούβα, είδους τα μερικά ματ μέσα και όποιος πέρναγε να πάει πίσω, του ρίχανε φάπες και κλωτσιέ. Αυτό. Καταγγελία από το γιο μου και από άλλα παιδιά. Και τώρα σειρά έχει το δεύτερο μέρος του λαού. Ναι, χείρεται Αποστόλιο στόλεο είμαι αλλήλω. Ενδιαφέρονται οι άνθρωποι. Δεν ενδιαφέρονται μωρέ, άνθρωποι είναι άνθρωποι. Να, δεν προλαβαίνω όμω να του απαντήσω εδώ. Σε δεν... παρακαλώ, προσπάθησε ο γιατί ενδιαφέρουμε κι εγώ πάρα πολύ. Ο χορόχρονο περιορισμένο, γι' αυτό Ο άνθρω... χωρόχρονο, όχι ο χώροχρόνο. Εφτά, δεν ξέρω που τονίζονται δεν τώρα. Δεν βαριέσαι τώρα. Σε πιθανό είμαι εγώ, τώρα λατινικά τα γράφουμε. Να σα πω τώρα άφημα μιλήσω στο ράδιο ελαφώνησε. Αντι πώς... να συντονείσω, το ράδιο ελαφώνει Ακούει που πιάνει το απόγεμα. Τι ώρα ε, να μου το πεις για να κυρώσω δουλειές Τι το πεις Και ένας καλός ερευνητής από τα Χανιά να τον ευχαριστήσω Ναι Που να δω αν αρέει διαφορετικά ο χωρόχρονος εδώ κάτω που κάνουν μπάνια στη θάλασσα Επιμένεις Με το οροπέδιο του ομαλού Αχλαδοχωρίου Με το οροπαίδιο... Αχροδοχωρίου. Όχι. Τα καλά ρολόγια δηλαδή που τα κάνει ο Έλληνα, ποιο είναι. Βρήκε τη διαφορά το χωροχρόνου, με παραδέχτηκε. Τώρα είναι χωροχρόνο. Αυτό που βαλάζουμε τονισμό. Πανδώρα Αστρόπολη. Να βάζουν όχι. Πανδώρα Αστρόπολη στο YouTube. Πατάω. Μιλούμε για ταξί του ώρε ολόκληρη. Για να δούμε. Για να δούμε. Λοιπόν, χάρηκα.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 Συχώρησα μαρτύ, προτερτι τη κουβανική Επανάσταση και επικαιρεται και η θεωρία του και η πρακτική του συστατικό στοιχείο τη κουβανική επανάσταση, θα έχει και ο Φιντέλευτά και τσέ και όλα μέσα. Θα είναι πολύ ενδιαφέρον εκδήλωση, σχεδιάζουμε πολύ καιρό, αυτή τη Δευτέρα, 1 Δεκεμβρίου στι 6,5. Το άλλο. Εφέχη τι θα γίνει. Κάτι πρέπει να κάνουμε τώρα. Βέβαια. Εγώ είμαι και ανανέστεο οργανωτικά, αλλά αυτή η ιστορία με τι απαγορέφεια αστυνομία. Κάτι και λίγο. Τώρα έχουν κλείσει πάλι από την Αθήνα. αστυνομία πήρα... κάνει τη Και εμεί δευτρά... κάνουμε τη δικιά μα τώρα. Ε, ε, ε, Εδώ είναι στρατιωτικό. Γι' αυτό νόμος. υπάρχουν οι Εδωμά. Εδωμά. Εδωμά. Κάτι πρέπει να γίνει όμω, φίλε. Κάτι, δηλαδή, εντάξει, έστω οι πιο οργανωμένοι, κάτι να κάνουμε. Κάτω να το σηκώσουμε, δηλαδή. Δε, δεν δε, δε, δε, δε, δε, είμαστε σε φάση στρατιωτικό νόμο, α πούμε. Δεν είναι κλείνω ένα δρόμο. Δηλαδή, ποιο είσαι, κύριε, που κλείνει πέντε σταθμού και παραλύσει όλο το κέντρο τη Αθήνα. Δηλαδή, ξέρω εγώ. Τι να πω. Ο μπάτσο τη γειτονιά σου, τι είναι. Μα δεν είναι καν τη γειτονιά. Εδώ πέρα κατοικεί σε όλο το νηκανό πεδίο. Τη μεγάλη γειτονιά. Τέλο πάντων, λοιπόν, για την εκδήλωση που είχε χάσει τη Δευτέρα Τι έπατε καλά. Τι έπιασα. Ναι, καλά. Ο θέλει. Εγώ. Τι θέλω να πω. Δεν ξέρω. Ο Δεκέμβρη φταίει όλα. Θυμόμουν αυτά Δεκεμβριανά. Είμαι και 80 χρονών. Διανύθηκα τότε. Αλλά τα έχω από την γονεί μου τα Δεκεμβριανά. Μην τυχόν και ακούσουν άλλοι. Μην τυχόν και αυτοί τα μουρμούργαν. Τα λέγανε. Μέχρι που κατάλαβα τελικά Βάζουν τα νεύρα μου <συλίου> στον ορανό, ο λόγο και δεν μπορώ να βλέπω τέτοια πράγματα. Τι να πω τώρα, Να πω, δεν ξέρω τι να πω, Αποστόλη. Δεν χρειάζεται, δεν ξέρω, δεν είναι απαραίτητο. Απάντησα πολύ, Συναχωριέμαι. Καταλαβαίνω. πάρα πολύ. Πάστε καλά, Εσεί, και να μα τα λέτε, να τα ακούμε, να τα μαθαίνουνε, να γίνει κάτι. Σα αγαπώ. Και κάπω έτσι και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος, γιατί όπως κάθε Παρασκευή έχουμε τις παραγγελίες ή αφιερώσεις σας. Αυτές μας πάνε στις διαφημίσεις, αμέσως μετά στο ακριβώς τις ώρες Ο Γιώργος Πιέρος θα μας παρουσιάσει το μαγαζίνο με τα νεότερα. Τα υπόλοιπα εμείς θα τα πούμε τη Δευτέρα. Γεια σας. Να σου δώσω δύο παραγγελίε. Όχι. Βάλω ό,τι θέλει. Θα είναι σαν και αυτά yeah. που είπε τα προηγούμενα παραγγελίε, εντελούλούλου. Λέγε ρε μαλακισμένο, λέγε αφού είσαι μικρότερο, τέλο πάντων. Δεν θέλω. Δεν θέλω, δεν θέλω. Ναι, να παραγαμμίζει τότε να ησυχάσουμε, φιλιάδε. Τότε του συζητάμε. Έλα, πε yeah. την αφιέρωση, άντε. Στρατάκιδε <χει> έχουν έρθει στο σταυρό του Νότου. Του μνημονιού το γάμο. Μία φορά κι έναν καιρό, μια όμορφη κοπέλα. Στο δρόμο, σαν την έβλεπε. Σου κτύπαγε η Γελά. Με πλούσια τα καλύτυση και κορμίλα λαπάδα Μία κολάρα Όλοι τους τυποθούσανε την έλεγαν Ελλάδα 2.0 Μόναχα με πρωθυπουργούς αυτοί έκανες και Πάμε να πραμβλήσουμε την Ελλάδα Αν έκαναν άλλη δουλειά θα τα τους και Έχουμε χαίσει πολλές φορές, όμως να θυμάστε Έχουμε χαίστε περισσότερες Αυτή η μονόκη... Χρειτούσανε το πως θα την χρεώσουν Γεια σας, ήρθαμε για να σας πάμε τα λεφτά σα Να φά να πιούν, να κινηθούν και να την απαυτώσουν Πω χάκια, κάποιο χιουμό Μ' και τέλος, Νιώθω σαν κάτι που νούνες, του σαράτα. Πλέκανε κάλτσες για το μέτωπο Λοιπόν, φτιάξε μια παραγγελιά για την Παρασκευή. Αυτό που είπε ο Κασελάκη για τη μεγάλη ανατροπή και θα βγουν πρώτο κόμμα θα το μοντάρει με τη μεγάλη ανατροπή που έλεγε ο Σπίκε στον αγώνα Ολυμπιακό Παναθυμαϊκό που έχασε το πέναλτι, ο Τσόρι Ντομίνγκε. Πότε καλά. Δεν θυμάμαι πότε παίζει ο Τσόρι στον Ολυμπιακό. Ξέρω εγώ. Στον Τζιοβάνι έχω μείνει εγώ. Όχι, μετά τον Τζιοβάνι. Λοιπόν. Αφού θα... η μάνα του ή είχε... κάτι έκανε στο λιμάνι, δεν θυμάμαι. Δεν μα ενδιαφέρουν αυτά. Τον καρεμπέ, μπράβο, στον Όχι. Εκεί που λέει και τώρα ο Τσόρι παίρνει φόρα για το πέναλτι και το σκορ τη Μεγάλη Ανατροπή. Και βέβαια ο Τσόρι το out και έχασε ο Ολυμπιακό νομίζω 2-0. Δεν έχει σημασία το τελικό σκορ. Σημασία έχει το πέναλτι το χαμένο που είναι το Όσκαρ τη Μεγάλη Ανατροπή, λέει ο speaker στον αγώνα. Οπότε όπου λέει Τσόρι θα βάλει τον κασελάκι, το όνομα κασελάκι, έτοιμο για τη Μεγάλη Ανατροπή. Ούτε. Γιατί δεν βλέπω να αρχίζει το πρωτοκόμμα ΣΥΡΙΖΑ. Τέλο πάντων. Α είσαι με του άλλου, Εσύτρω, με την αριστερά. Εγώ δεν είμαι με τίποτα εγώ. Με τον εαυτό μου, πρώτα και θα δούμε με ποιον θα πάμε μετά. Καλό είναι. Η γνωρισμή με τον εαυτό γρύπους. είναι το πρώτο βήμα. <laughs> Μιλάω με μικρή που γέρονται Όχι, είναι όχι, όχι, το πιάνω. Είμαι άκρο πεπισμένο ότι το σχέδιο το οποίο εκτελούμε θα πετύχει και πάμε στι ευρωεκλογέ για την απόλυπη ανατροπή. Πέναντι. Βέβαια, πέναντι δίνει αμέσω ο Σιδηρόπλο. Πολύ σωστά. Σωστά. Πέναντι με τον Κασελάκη. Ο ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα μειώνει με τον Κασελάκη. Και πάει για το Όσκαρα Ανατροπή. Η οποία πώ εκφράζεται στο εκλογικό αποτέλεσμα, κύριε Πρόεδρε. Εκφράζεται με νίκη του Σύριζα. Με νίκη του Σύριζα σε ευρωεκλογικό. Σωστά. Και να πάρει το με τον πλέον θεαματικό τρόπο. Ο, ο... ο... Κασελάκης Παίρνει λίγα μέτρα, πάμε. Μπορούμε να το κάνουμε. Ξεκινά για το Όσκαρ τη Μεγάλη Ανατροπή. Το θέλετε να το κάνουμε. Στα χέρια σα είναι. Out. Α. κόμμα που μα έλακε. Έχουμε πόλεμο. Μην το Για δε πως με κοιτάει σπίτον οικοκυρά Κοίτα ποιοι φέρνουν τα τραγουδιά μου μωρό μου Και τα βουλάνε σαν πορεί παντικά Γιατί φαρείς, ότι δεν κόβω τα μαλλιά μου Γιατί φοράω σκουλαρίτια χάει μαλλιά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 Μη πάει όμως στο κακό, πουλιά δεν θα χτυπήσω, με κότσιπες και παίρδικες, τι έχω να χωρίσω. Το παιδί μου δολοφονήθηκε εν ψυχρό, ανέτια, χωρίς να φταίησε τίποτα. Χωρί να φαντάζεται μέσα στην αθότητα των 15 χρόνων του ότι δύο αστυνομικοί θα του αφαιρούσαν τη ζωή. μα Με χρώματα και μουσικέ σα Παλιέ μου Δεν ξέρω αν θα σε ξαναπετύχω να σου ζητήσω κάτι για την Παρασκευή. Για πες. Θέλω τα βρώμικα φιλιά Τυλάκη Παπαδόπουλου. Έτσι για την αλητία. Ανεβαίνω μια σκάλα με πολλά σκαλοπάτια Στο μέγαρο Μαξίμου Κάνει ζεστή πολύ και ο υδρώτας τα μάτια Πάω με το υδρωμένο ти-shirt μου Που θυμίζει πως δεν πρέπει Να το Έχω κουραστεί και σα το λέω ειλικρινά. Τι να κάνω φτωχώ, δεν μπορώ να ανασάρω. Ah, ah. Να... Είμαστε εγμάλωτοι στο σπίτι μας μωρό μου και πρέπει να έχουμε σαφή διακριτικά μα υπάρχουν απλωμένα στα βαλκόνια των πολίκαντιδιών άσπρα σεκόνια δεν κομπάμαι Ένα Ω κοχώνε! Μπορώ μια αφύρωση λόγω τη ημέρα. Σε όσου δεν μπορούν να ξεχάσουν και στα συντρόφια από την τότε μεσολαβγίου που ξέρω τι ακούνε. Μια στιγνερική νετσαρχιεφική στο σαλάμι, θα έλεγε κανεί. Από ψυχοδράμα, το fact δεν Και ξέρει, τη φλόγα μέσα μα δεν έζησε ποτέ. Βέβαια σε μένα κυρίω από τα πολλά χαμπανέρο είναι καυτερά. Χαμπανέρο τα... Είναι χαμπα νερό, δεν είπες. Ε, ναι, δεν χαμπαριάζει με το νερό, μάλλον. Α, πα, πα, πα, λοιπόν, κακό, κλείνω πριν να έχεις την νεκριά. Αστείο. Νοσβέμωσα μαρικάδας, μαρικάδας. Όχι μαρικάδας εμένα, τα έχουμε πει αυτά, αυτά αλλού. Μαρικάδας είναι πολλέ, τώρα εσύ το, Α, το στερνίστηκες. απαρτιά. Okay. <σοβελίου> Ποια απειλή μπορούσαν να έχουν δύο άνθρωποι 37 χρονών με όπλα απέναντι σε 4-5 παλικάράκια Η νέα ψυχρόδολοφονία Δεν υπάρχει φόβο, δεν υπάρχει απειλή Δεν υπάρχει επίθεση Στόχευση προ το μέρο των ανθρώπων που ήταν στο σημείο Γιατί δεν πρόλαβε να ζήσει Γιατί δεν πρόλαβε μηχανή ούτε καν να του μισθεί Από χαβρές γράφειε τη αριθμητικά σου αφού έστω την I'm a little bit I'm in Θέλω να κάνει για την Παρασκευή να βάλει την Πιπίλη να μιλάει και να λέει αυτό ο σορέο. Εγώ κύριε Βαεία δεν πίνω. Η Ελλάδα είναι το παγκόσμιο φαινόμενο. Κύριε Βαΐα. Με αποτέλεσμα η Ελλάδα με ένα μπίδο μόνο. Και, ναι, ναι, ναι, και, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, μέσω τη κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία να περάσει την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Πιστέψτε με, είμαστε οι πρώτοι. Η βούστευση το ίδιο. Καμιά άλλη κυβέρνηση. Σα το λέω με τα λόγου γνώση και τη μελέτη που έχω κάνει και το ρεπορτάζ και η δεν έλαβε το πακέτο των μέτρων που έλαβε η ελληνική κυβέρνηση δεν υπάρχει αυτή η κυβέρνηση και είμαστε αλφα εθνικοί και θα βάλει στο τέλος του Μητσουτάκη το TikTok για το Youth Pass να λέει ότι να κάνουν οι νέοι για το Youth Pass και να φωνάζει η Ευρώπης το στο διάλονα πάλι χωρίς αυτή τη φορά θέλω να σας πω το Youth Pass στο Γυρε <Πάς> παράταση ουσιδό 10 Ιανουαρίου. Δεν αν δεν το έχετε κάνει, ήδη κάντε το. Το εγγύς πάσο. Σταμάτα! να πας; Και <Παράγε> με υπότερη, Αλήθεια θα κρατήσει αυτή η ανακοχή μεταξύ των ενίκων. Προλαβά. Με πρόλαβε γρήγορα. Σε πρόλαβε και Θα σε κλείσω. Σε πάρω, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Μια παραγγελιά για την Παρασκευή, σε παρακαλώ. Λέγε. Θυμάσαι Τι που είχε πει 5 ευρώ γλύψη πουλί. Όχι, δεν είναι έναν άλλο, Όχι. Και είχε πάρει 5 ευρώ γλύψη πουλί. Και παντάτε σε μια νέα μέρα την πλατεία βάτης, Που πάει ο okay, Σε παρακαλώ, βάλτε σε παρακαλώ. Γιατί τα και τα 5 ευρώ γλύψη πουλή. Έτσι μου είπε μια στην πλατεία Εσένα και του Τυρ ε... Βασίλη. 5 ευρώ γλύψη πουλή. Θα οδηγηθώ, Μάξι μου λέει και εγώ θα σου κάνω την πράξη μου λέει. Καταλαβαίνει με το στόμα 5 ευρώ γλύψη πουλή. Έκατσε ο και ο Βασίλης έφυγε. 100 μέτρα από εκεί πρέπει να αντέβει τον καφέ του. Καλά αυτό δεν είναι παντρεμένο. Δεν θα πει. 100 μέτρα του Αντώνι γλύφουνε πουλή με 5 ευρώ. Ναι, σε ποια οδό πήγε ο Σαμαρά. Τι ώρα σ Κολόσο <στολίες> μου, πόσο έχει, ρώτησε. Δεν ξέρω, μου είπε μόνο. <στολίες> Ζέρεις, πήγες εκεί και σου 5 ευρώ γλύψει πουλή και έφυγες <στολίες> Αποστόλη, δεν σου κάνω πλάκα σοφανά, Μισό λεπτάκι. <στολίες> Μήπω πήγε στα τραβέλια και 5 ευρώ να γλύψει η πουλή. Φυλαίκο, Και έχω να μπει χτυπήσει το τηλέφωνο. Είναι ο από το κράτο που ελέγχει ανυπακούει το φερέφωνο. Έχουμε πόλεμο, μην το γελάς μωρό μου, να μην αφήνεις το παράθυρο νυχτού. Κοίτα πως κρέμονται οι αυτοχύρες φαντάροι με τις θηλιές απ' στον σημαία στο νηστό. Οι παλιοί μας φίλοι για πάντα φύγαν κουνώντας μαντιλάκι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 ούτε στιγμή, αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος. Παίζουμε μόνοι μας στο θέατρο μωρό μου Οι θεάτες θα βλέπουν κάποιον τελικό Μα όσο υπάρχουν απλωμένα στα μπαλκόνια των πολυματικιών, άσπρα σεγόνια Και μια φιέρωση, ανακοχή του τζιμάκου Αν Αράγεται χρυπότη, αλήθεια θα κρατήσει αυτή η ανακοχή μεταξύ των επίπονων